Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ο περίγελος του πλανήτη. Γεια σα, καλώς ήρθατε. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε γίνει διεθνώ ρεζίλια, αν αυτό λέει κάτι σε κάποιους. Είναι η ελληνοφρένεια, απεργιακή και μόνο, στραμμένη στα όσα γίνονται στην ΕΡΤ και στραμμένη στα όσα πρέπει να γίνουν με αφορμή την ΕΡΤ. Εμείς το λέμε και το κάνουμε γιατί πολλέ εκπομπές επικαλούνται την ΕΡΤ για να πούνε κατά της ΕΡΤ, κατά του εργαζόμενου που διαδηλώνει. Κατά ετοιμάτων που είναι πάντα επίκαιρα και διαχρονικά, ακόμη και τώρα που αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η χούντα είναι χούντα και κατά γενικώ όλων αυτών που συμβαίνουν στι μέρε μας και ο ακροατής, ο κάθε ακροατή, δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώ παίζει και παίζεται και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται κάθε λεπτό ραδιοφωνικό ή κάθε σελίδα εφημερίδα ή κάθε λεπτό τηλεοπτικού χρόνου. Καλώ ήρθατε λοιπόν, μετά από τρει μέρε πώ είμαστε εδώ στο στούντιο στην έρξη μέρο βραδιαζόμαστε και εμεί, όπω πάρα πολλοί άλλοι. Έχουμε δει πάρα πολλά, έχουμε καταλάβει ακόμη περισσότερα και ευχαριστούμε την κυβέρνηση Σαμαρά για όλα αυτά που φροντίζει. Επειδή οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, να ξεκινήσουμε από αυτούς, νοιάζονται πάντα, νοιάζονταν και αγαπάνε την πατρίδα μας, την Ελλάδα και πάντα είχαν ένα άγχος τι θα πει η παγκόσμια κοινή γνώμη για διάφορα αρνητικά που συμβαίνουν στον τόπο. Και βεβαίω τα αρνητικά τα ιεραρχούσε πάντα ε, μια κάστα, ομάδα δημοσιογράφων, αναλυτών, τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αρνητικό, για παράδειγμα, ήταν οι ναυτεργάτε στον Πειραιά. Αυτό έκανε κακό, ζημιά στη χώρα. Έβγαιναν, έσκυζαν τα σακάκια του ή τα σαν έλτα συνολάκια που φορούσαν και έλεγαν ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Έκανε ζημιά, έδιωχνε τον τουρισμό. Από ό,τι αποδεικνύονταν, κανένα τουρίστα δεν έφευγε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό κυριαρχούσε για πέντε μέρε. Κακό έκαναν ταξιτζίδε όταν. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι στους δρόμου. Κακό κάνουν οι καθηγητέ, κακό κάνουν, εν περιπτώσει, όσοι κινητοποιούνται και χαλάνε την εικόνα τη χώρα. Τώρα, τρει μέρε τώρα, που όλη η Ευρώπη και ο πλανήτη με τα μελανότερα χρώματα συζητά για θέμα δημοκρατία στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, όχι ο πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι που έπραξαν αυτά που έπραξαν με την ιδεολογία που του διακατέχει, τη γνωστή μαύρη ιδεολογία, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, τη Δη Οι δύο τελευταίε, αν δεν ήξεραν τίποτα, πώ αντιδρούν και πώ σκέφτονται και πώ νιώθουν για το κακό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θα πούμε για το βελγικό δελτίο ειδήσεων που είχε το σήμα του τη ΝΕΤ πάνω αριστερά, το σηματάκι τη ΝΕΤ, και είχε μεταγλωτήσει όλο το δελτίο στα ελληνικά για να το ακούσουν και οι Έλληνε του εξωτερικού και του εσωτερικού. Δεν θα πούμε για το πρωτοσέλιδο τη Λιμπερασιών που ήταν μαύρο, μαύρο πρωτοσέλιδο για κάτι που έγινε σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία γέννησε και τη Δημοκρατία. Δεν θα πούμε για τη συνέντευξη του Προέδρου τη Ιμπυγίου που τελείωσε πριν λίγο. Η Ιμπυγίου είναι οι κρατικέ τηλεοράσει όλη τη Ευρώπη, αναλαμβάνει όλε τι διοργανώσει τη μεγάλη, είναι η γνωστή Eurovision και όλα τα υπόλοιπα, με το γνωστό μουσικό σήμα από τον Μπετόβεν, για να το θυμούνται και οι παλιότεροι. Ο οποίο έχει επιστολή προ την κυβέρνηση από 70 τηλεοπτικού σταθμού και ζητάει να αποκατασταθεί το σήμα τη ΕΡΤ και από τα συφραζόμενά του και η δημοκρατία σε αυτό τον τόπο. Δεν θα πούμε για. Την δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού τη Γαλλία, πριν λίγο, που λέει ότι το μήνυμα αυτό είναι φοβερό, το κλείσιμο, το μαύρο στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το Λουκέτο στην ΕΡΤ τραγωδία για τη δημοκρατία και σύμβολο τη κατρακύλα ορισμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ω πρόφαση την πολιτική λιτότητα και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν που αγαπάνε την Ελλάδα και την εικόνα τη κυρίω και μα έχουν ζαλίσει τόσα χρόνια όταν βλέπουν μια υψωμένη γροθιά. Στην Ομόνια, στο Σύνταγμα, στον Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού, τι ακριβώ έχουν να απαντήσουν μέσα του, α μην το απαντήσουν έξω του, για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά, για όλα αυτά τα φρικτά αντιδημοκρατικά βαθύτατα που έχουν συμβεί τι τελευταίε μέρε. Εμεί είμαστε εδώ απεργιακά και μόνο απεργιακά, κάθε μέρα άλλωστε εμεί κάπω έτσι είμαστε. Σήμερα όμως είμαστε πιο ειδικά, να ακούσουμε το μήνυμα των εργαζομένων τη ΕΡΤ, έτσι όπω αυτό εκπέμπεται από το διαδίκτυο. Το λουκέτο στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελο. Ψέμα. Η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προπολογισμό. Αντιθέτω, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρου, για ΦΠΑ, ασφαλιστικέ εισφορέ και το χρέο 148 εκατομμύρια ευρώ.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 Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ιδίσεις, πολιτισμό, αθλητισμό από τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια, επτά ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον Ελληνισμό, ανά την Υφήλιο. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Ψέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συγνωτίτων. αφήνοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των οκαθάριστων εσόδων τους που έπρεπε να πληρώνουν μειωνόταν σε 0,1% χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν κόμμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα ιδιωτικά κανάλια να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο 20% από, των από το 2014. Είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Παίζει και από το πρόγραμμα που βγάζει η ΕΡΤ συνεχώ. Λέγαμε πριν για Χούντα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, πολύ σοκάρονται. Ε, δεν είναι Χούντα η κυβέρνηση Αμαρά, επειδή έκοψε την ΕΡΤ. Είναι Χούντα αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, του Γιώργου Παπανδρέου, του Παπαδήμου και όλε αυτέ, επειδή καταρχήν έκοψαν συντάξει, επειδή καταρχήν έκοψαν μισθού, έκοψαν φάρμακα από ανάπηρου, έκοψαν φάρμακα από καρκινοπαθεί, έκοψαν επιδόματα από κατηγορίε που δεν μπορούσαν. Είναι Χούντα επειδή μέσα σε ένα χρόνο έχουν περάσει 19 πράξει νομοθετικού περιεχομένου με τη σύμπραξη του Κάρολου Παπούλια. Που πολύ ωραίο Τσίπρα προχθές τον είπε και κλητήρα παράδοση απολύσεων, κοινοποίηση απολύσεων μπροστά στα μούτρα του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ήταν πολύ ωραία κίνηση. Μάλλον η καλύτερη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα και η απολογία που ακολούθησε μετά του Κάρολου Παπούλια είναι Χούντα επειδή λειτουργούν και υπογράφουν αυτέ τι πράξει νομοθετικού περιεχομένου και καταντάνε. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο από όλα αυτά που γίνονται, όχι τώρα με την ΕΡΤ, τον τελευταίο χρόνο στη χώρα, καταντάνε οι Τη δημοκρατία έτσι όπω αυτή λειτουργούσε και την έχουμε μάθει, περιττή. Και αυτό νομίζω θα το βρούμε και μπροστά μα. Το βρίσκουμε ήδη και είναι το πιο σοβαρό από όλα αυτά που ζούμε και συμβαίνουν. σε αυτόν τον έρμο το πρέπει ο καθένα από εσά που μα ακούει, αν δεν έχετε πάει στην ΕΡΤ, να πηγαίνετε. Είναι ανοιχτά συνεχώ. Είναι μοναδικέ στιγμές εκεί. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό από την προχθεσινή βραδιά, γιατί συνεχώ ανεβαίνουν πάνω καλλιτέχνε. Είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ διαρκεία. Θα δείτε όποιον δεν μπορείτε να φανταστείτε περνάνε συνεχώς, δεν ανακοινώνατε, μπορεί να σας πέσει κάτι καλό, μπορεί κάτι δεύτερο, αλλά οι στιγμές που δημιουργούνται είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Θα πάρουν μελότητα καγόνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι δεκτή. Απάντηση θα πάρουν μελότητα καγόνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι δεκτή. Μία από τις χιλιάδες στιγμές που δημιουργούνται εκεί, γιατί ο κόσμος δίνει το δικό του ρυθμό και είναι λογικό, Πολλοί λέτε ότι δεν είναι χούντα όλο αυτό. Ναι, ωραία λοιπόν να δεχτούμε ότι δεν είναι χούντα. Είναι δημοκρατία. Μπορεί κάποιο να απαντήσει καταφατικά σε αυτό που ζούμε και συμβαίνει. Να κόβεται ξαφνικά ένα κανάλι, γιατί όλοι έχουν αναγνωρίσει, μάλλον και οι ίδιοι, την γκάφα του τη δεκαετία. Δεν μπορούν να το μαζέψουν από πουθενά, και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Δείχνει ακριβώ την αντίληψη του Σαμαρά τη παρέα του, την οποία αντίληψη τη παρέα την έχουμε δει στο διαδίκτυο και στο Twitter, πω εκδηλώνεται. Μια πολύ ευφυή παρέα με πολύ πετυχημένε. Και κυρίω γνώσει τη πραγματικότητα και σεβασμού του ίδιου του Σαμαρά καταρχήν, γιατί τον υποστηρίζουν με πολύ ωραίο τρόπο και δεν τον εκθέτουν και καθόλου. Είναι δημοκρατία όλο αυτό, έτσι ακριβώ όπω λειτουργούν τρία χρόνια τώρα και με αφορμή το γεγονό τη ΕΡΤ. Α απαντήσει ο καθένα μόνο του. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στην ΕΡΤ θα γίνει το εξή μοναδικό. Γίνεται μια συναυλία 7 ώρα το απόγευμα. Συμμετέχουν. Ακούστε ποιοι συμμετέχουν. Ε, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, αναμενόμενο γιατί είναι από εκεί απολυμμένη και αυτή. Καταντήσαμε να έχουμε Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Απολυμμένων. Η Ορχήστρα Σύγχρονη Μουσική τη ERT και αυτή απολημένη. Η Χοροδία τη ERT και αυτή όλη απολυμμένη. Συμμετέχουν επίση, αυτά ήταν τα τρία σύνολα τη ERT η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δεν είναι απολημένη ακόμα. Η Ορχήστρα και Χοροδία Εθνική Λυρική σκηνής δεν είναι απολημένη ακόμα. Η Ορχήστρα και Χοροδία του Δήμου Αθηναίων, η Καμεράτα. Η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και η φιλαρμονική του Δήμου Πρέα. Για πρώτη φορά όλε αυτέ οι ορχήστρε σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα και μετά στο προάβλιο, δεν χωράει τίποτα το προάβλιο, και στο δρόμο έξω γύρω από την ΕΡΤ. Σε ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονό, το οποίο το καλύπτουν, αν είστε εκεί και βλέπετε, τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, όσο και αν μη ξοκλένε Βενιζέλο κουβέλι επειδή οδηγούνται εκλογέ και βλέπουν τα μονοψήφια, τα μικρά μονοψήφια να έρχονται, είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γεγονό. Το θέμα της ΕΡΤ, ε, τα όσα γίνονται γύρω από την ΕΡΤ, δεν είναι μόνο για την ΕΡΤ. Ε, προσωπική εκτίμηση δική μου και τη εκπομπή, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και σε τέτοιε ώρες και μέρες, είναι ότι με αφορμή την ΕΡΤ. Είναι μια καλή ευκαιρία, μια μοναδική. Μοναδική ευκαιρία, δεν την είχαμε τόσο καιρό, να τελειώνουμε μια και καλή, μια και καλή με αυτού. Αυτό το λέω εγώ, το λένε κάποιοι. Υπάρχουν άλλοι που λένε να τελειώνουμε μια και καλή με το Σαμαρά. Υπάρχουν άλλοι που λένε να τελειώνουμε μια και καλή με τον Α ή τον Β. Εμεί είμαστε πιο πέρα από όλα αυτά. Είναι μια καλή, μοναδική ευκαιρία να σταματήσουν οι ψευδεστήσει καταρχήν σε όλου μα, αυτά αυταπάτε σε όλου μα, ότι με όλου αυτού, είτε σήμερα λέγεται Σαμαρά, είτε προχτέ λεγόταν Παπαδήμο, είτε. Παπανδρέου, δεν βγαίνει τίποτα καλό, αν τεστάρετε την δική σας ζωή σήμερα, είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, γιατί τέτοιες μέρες πηγαίναμε προς την κορύφωση των εκλογών. Υπήρχαν πολλοί που ήλπιζαν, τους βλέπαμε στους δρόμους, τους βλέπουμε και τώρα, δεν ξέρω πώ σκέφτονται, ξέρω μάλλον. συγκρίνετε τη ζωή σας που ακριβώς έχουμε φτάσει. Και είναι πολύ λυπηρό, Που προχτέ 2.565 άνθρωποι, ό,τι και να είναι αυτοί, ακόμη και βίσματα, που δεν είναι όλοι βίσματα, γιατί είναι αστείο να το λέει κανεί αυτό, είναι και εργαζόμενοι είναι και τεχνικοί, με στα χέρια, είναι στι κεραίε, είναι δημοσιογράφοι με 600-700 διμηνείτε, τριμηνείτε, στη βροχή, στο χιονιά και στην εκμετάλλευση που είχαν από την υποτίθεται δημόσια τηλεόραση, όλοι αυτοί βρέθηκαν με μία ανακοίνωση του ανεκδίγητου Σίμου και Δίκογκλου στον δρόμο. Αυτό είναι συγκλονιστικό από μόνο του. Νομίζω ήταν η πιο μαζική απόλυση που έχει γίνει ποτέ σε αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Βεβαίω δεν έχει σημασία η πρωτιά. Σημασία έχει το ηταμόν του πράγματος, το αδίστακτο του πράγματος από ανθρώπου που μάλιστα ο Σίμο και Δίκουλου, αν δεν ήταν η ΕΡΤ, δεν θα τον ήξερε. Μάλλον θα τον ήξερε μόνο η μάνα του. Κανεί άλλο δεν θα τον ήξερε και αν ήταν, ξεκινούσε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, αμφιβάλλω αν θα τον είχε προσλάβει και κανεί αν δεν ήταν ο μπαμπά βουλευτή. Δεν θα είχε περάσει ούτε απίξω από το πεζοδρόμιο τη Μεσογείου. Και ενώ λοιπόν συνέβαινε αυτό, υπήρχαν εφημερίδε όπω η καθημερινή, που με το πρώτο πω τη σχεδόν έδεινε ισχυρητήρια στο Σαμαρά για την ντόμη του να μα το κυλήσει οικογένειε και δημοσιογράφει όπω ο Πάσχο Μαντραβέ πάλι από την Καθημερινή που έγραψε ότι μπράβο στο Σαμαρά και αυτό ίσω να τον ψηφίσω, μπράβοι για την τόμη, κάπω. Έτσι, φαντάζομαι θα υπήρχαν και άλλοι και ξέρω ότι υπήρχαν και άλλοι, που χαίρονται με αυτή την κατάσταση γιατί νομίζουν ότι έτσι. Ξεκαθαρίζει η χώρα και νομίζω και στο κοινό το δικό μα, που δεν είναι επώνυμοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, υπάρχουν τέτοιε απόψει ότι μπράβο στο Σαμαρά, ξεκαθαρίζει τη χώρα και χίλια μπράβο. Κούνια που σα κούναγε καταρχήν, περαστικά κατά δεύτερον, αν νομίζετε ότι έτσι ξεκαθαρίζει μια χώρα, την ίδια ώρα που γίνεται αυτό που γίνεται με τι δυόμισι την ίδια ώρα συνομιλητέ του Χ. Σαμαρά στον προθάλαμα του Μαξίμου μοιράζουν τι δουλειέ, τι όποιε δουλειέ, και αυτό το κάνουν με τον τρόπο που το κάνουν. Δισεκατομμυρίων και όχι εκατομμυρίων που στοιχίζει η κρατική τηλεόραση. Και βεβαίω δεν το κάνουν όλα αυτό στην ΕΡΤ για να εξηγειάνουν έναν τομέα του δημοσίου. Δεν μπορεί ο δολοφόνο να εξηγειάνει οτιδήποτε. αυτή είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα χάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να το εξηγάνουν. Άλλωστε, η δήλωση και δίκογλου εκείνο το απόγευμα φωτογράφησε τι ευθύνε και δίκογλου και όλων των υπόλοιπων για την κατάντια και αυτού του δημόσιου οργανισμού που παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι τον κρατούσαν όσο μπορούσαν σε αξιοπρέπεια. Εδώ είμαστε απεργιακά μόνο για την ΕΡΤ και με αφορμή τα όσα η ΕΡΤ μα ξυπνάει και μα ζητάει να κάνουμε, πρέπει να πηγαίνετε εκεί. Πώ αλλιώ να το πούμε, μια έκκληση. Και θα έπρεπε από κάτω η ΕΡΤ εκεί στο κρόλ που έχει, να μην λέει όπω λέει τώρα ανοιχτή η ΕΡΤ, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία, να καλεί το λαό τη Αθήνα συνεχώ να πηγαίνουν να ανεβαίνουν στο κτίριο τη ΕΡΤ. Που έχει μεγάλη σημασία να κρατηθεί ανοιχτή. Θα το καταφέρουν. Μόνο με πολύ δύσκολε συνθήκε θα την πάρουν πίσω την ΕΡΤ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Έτυχε να γίνει σύμβολο και αυτό το κτίριο. Α το κάνουμε όπω μπορούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν νομίζετε ότι υπάρχει άλλη λύση, εμεί δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε μαζί με τις δικέ σα αφέλειε. Περιμέναμε τρία χρόνια. Κοιτάξτε που έχουμε καταντήσει. Θα περιμένουμε κι άλλο. Αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όμω δεν πρόκειται να βγει πουθενά. Δεν το λέμε εμεί. Το λέει η ζωή δική σα, ολονών και οι αναλυτές οι του εξωτερικού, οι δημοσιογράφοι. Η ματιά του κάθε ανθρώπου που λογικά και απροκατάληπτα βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που ακούγονται έξω και από την ΕΡΤ Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις Και όπως μετά θα συνδεθούμε και με το ζωντανό πρόγραμμα της ΕΡΤ Να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή Yeah. Hey okay. Το σήμα που ακούτε τώρα, ο περίφημος τη Οπανάκο, είναι το σήμα του ΕΙΡ, το παλιό. Ε, ε, ε, ήταν στο ραδιόφωνο, στα προγράμματα κάποτε, τα χρόνια της ε, κατοχής, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, τον Απρίλιο του 41, σήγησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, το θυμόμαστε όλοι, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το σήμα λοιπόν δεν ξέπεμπε τότε, εκείνα τα χρόνια. Θεωρητικός και τυπικός το είχε πάρει το... BBC στο Λονδίνο και με την απελευθέρωση, σε εισαγωγικά η λέξη, ε, μετά, τον του, μετά τον Οκτώβρη, 12 Οκτώβρη του 1944, με την απελευθέρωση ξανά σε εισαγωγικά, έγινε μια ωραία ραδιοφωνική τελετή, την έχουμε μεταδώσει, σωστά την βάλουμε από Δευτέρα Τρίτη, θα το δούμε, που το BBC ξαναστέλνει στην ελεύθερη, σε εισαγωγικά, ε, Ελλάδα, το σήμα. Και το μεταδίδει από το BBC από το Λονδίνο, ότι και καλά Έλληνες ξαναπάρτε το σήμα του ελεύθερου σταθμού σας, πάλι εισαγωγικά. Όπω ήταν πριν, επί μεταξά, και όπω ήταν μετά, επί Γεωργίου Παπανδρέου του παππού, μεταξύ δύο ωραίων καταστάσεων, είχε μεσολαβήσει κατοχή. Δεν είναι τι παρούσει τώρα όλα αυτά. Απλά θέλω να πω, σε κάθε χώρο μέσα και με τέτοια ιστορία, υπάρχουν ωραίε στιγμέ, οι οποίε μόνο κοντιλιά σβήνονται, διότι η Τρόικα επέβαλε. Διάλεξε και έρχονται τα κατοικίδια, τα ντόπια, και υπογράφουν ασυζητητή το οτιδήποτε. Οι ίδιοι λένε για το καλό του τόπου. Όλοι ξέρουμε δεν είναι για το καλό του τόπου, αποδεικνύεται για το καλό του γερμανικού τόπου, του γαλλικού τόπου και κυρίω τη Γερμανική Τράπεζα, τη Γαλλική Τράπεζα, τη διαπλεκόμενη Γαλλογερμανική Τράπεζα ή τη Παγκόσμια, δεν ξέρω πια άλλα κεφάλαια μπαίνουν εκεί. Και κάθεται ένα λαό και παρακολουθεί. Και μόλι ξεσηκωθεί κάποιο, με οποιαδήποτε αφορμή, πέφτουν όλοι, όπω βλέπω εδώ, πολλά μηνύματα δικά σα να λένε για κυφίνε, έτσι όπω ακριβώ έχουν μάθει, να αντιμετωπίζουν το δίπλα ω εχθρό και να επιλέγουν βολεμένοι συνήθω, βολεμένοι συνήθω, Με την ψήφο του, στο Σαμαρά, τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο, να μην χάσουν τα κεκτημένα του και τη βολή του, ξέροντα ότι θα πεινάσουν ο μισό και παραπάνω πληθυσμό. Αυτό, στη δική μου λογική, είναι βαθιά ανήθικο. Η ψήφο συνοδεύεται και με ηθική μερικέ φορέ. Αυτό είναι πολύ ανήθικο που κάνουν αρκετοί, προσπαθώντα να σώσουν τα δικά του κεκτημένα, γνωρίζουν ότι θα μεγαλώσουν κάποιοι στο χαρτόκουτο και θα τρώνε στα συσίτια. Το κάνουν πλήρη γνώση, κλείνουν τα μάτια, έτσι έχουν μάθει μια ζωή. Και προχωράνε κανονικά. Αυτά είναι και τα μηνύματά σα τα περισσότερα τώρα για του κυφίνε, όπω λέτε, τη ΕΡΤ. Σα ενοχλούν οι κυφίνε τη ΕΡΤ των 700 που ήταν οι περισσότεροι και δεν σας ενοχλεί που 38 στελέχοι που τα είχε διορίσει η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο οι τους, το άθροισμα ήταν όσο 300 δημοσιογράφων. Και δεν λέτε καθόλου για του 38 που διόρισε ο Σίμο και δίκογγλου ή η Σίμη και δίκογγλου κατά καιρούς, και σα ενοχλούν τα παιδιά των 700-800 γιατί οι περισσότεροι τόσα πέρνανε. Και βεβαίω παραβλέπετε πολύ βασικά πράγματα, όπω για παράδειγμα ένα παιδί 10 χρονών στη Μυτιλίνη, αν πούμε ότι μεγαλώνει, με τα τωρινά δεδομένα μέσων ενημέρωση θα μάθει την Πάουλα, Ποιον άλλον έχουμε από όλους αυτούς αυτού καινούριου, Ναι. Βάλτε όλο αυτό το, το συρφετό τέχνη που κυκλοφορεί και λανσάρει ένα συγκεκριμένο lifestyle, ακόμη και σήμερα. Έχει δυνατότητε να τα ακούσει και να τα μάθει όλα αυτά, γιατί είναι και τη μόδα και λανσάρονται από βλάχο, ραδιόφωνα ή από οποιονδήποτε άλλον με αισθητική. Γνωστή. ποτέ όμω δεν θα έχει την ευκαιρία να ακούσει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη δυνατότητα την έδινε μόνο η ΕΡΤ. Μπορεί να μην το κάνει σωστά, μπορεί, μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν Θοδωράκι έναν μάνο χατζηδάκι, έναν ποιητή, ένα ερέθισμα διαφορετικό από αυτά του σωρού που βλέπει το κάθε παιδί, το έδινε αυτή η ΕΡΤ που υπήρχε. Όπω επίση και την παρέα, την πληροφόρηση, ε, στον Ακρίτα, έτσι ακριβώ όπω την έδινε. Δεν ήταν η τέλεια, εννοείται, γιατί είναι η τέλεια του Μέγκα. Είναι η τέλεια των άλλων καναλιών που έχετε ένα θέμα όλοι με το πώ η ΕΡΤ έκανε την. επεξεργαζόταν τι ειδήσει και δεν ήταν αντικειμενική και κάθε κυβέρνηση. Είχε παντού γίνεται στον κόσμο αυτό. Μόνο στην Ελλάδα είναι αντικειμενικέ τα γαλλικά κρατικά κανάλια ή τα γερμανικά ε, κρατικά κανάλια. Δεν τίθεται όμω θέμα για τα ιδιωτικά. Θα πούνε κάποιοι, όμως εγώ πλήρωνα την ΕΡΤ. Αυτό είναι ένα μεγάλο αστείο. Διότι η ΕΡΤ στήριξε κατά μέσο όρο σύμφωνα με τα στοιχεία 4,25 ευρώ. Στο κάθε σπίτι και το βλέπατε αυτό στο λογαριασμό τη ΔΕΗ, να ξέρετε ότι πληρώνετε υπερτριπλάσια για τα ιδιωτικά κανάλια χωρί να το βλέπετε στο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Αλλά επειδή τα ιδιωτικά κανάλια σα πυπηλίζουν το μυαλό συνεχώ με τέτοιου τύπου επιχειρήματα, είναι λογικό, μιλάω για αυτή την κατηγορία πάντα των ακρόατων που τσιμπάνε σε αυτά και πορεύονται μόνο με αυτά και δέχονται ό,τι λέει ο Σαμαρά, παραγνωρίζοντα ή μη προφανώ ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει Σαμαρά σε αυτό το... Οι Σαμαράδες δεν είναι θέμα προσώπου σε καμία περίπτωση. Θέμα προσώπου όμως είναι το αν πρόκειται για το σήμο και δίκογλου ο οποίος αν μη τι άλλο είναι σοβαρός, ξέρει τι λέει και ειδικά για την ΕΡΤ έχει πέσει μέσα. Οι αλλαγές που προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μόσχαλος είναι στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Έτσι κλείνει εγκαταστάσει, κλείνει συχνότητε, Απολύονται άνθρωποι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 Έχουμε και την Ντινόπουλο να σα βάλουμε, αλλά τα έχετε ακούσει πολλέ φορέ αυτέ τι μέρε και ξέρω ότι τρώτε τώρα μεσημεριάτικα συγγνώμη κιόλα και για τη λέξη και δικόγλου και για τη λέξη Ντινόπουλο. Χθε ο Νίκο Μπογιόπουλο, στη στήλη του στο ριζοσπάστη, στην πρώτη-τελευταία σελίδα, είχε τη φωτογραφία του Σίμου και δικόγλου και από κάτω έγραφε, πουιζ. Το διαβάζω πω το είδα. Ποιο είναι αυτό που ενώ διορίστηκε συμβασιούχο στην ΕΡΤ, μέσα σε μία νύχτα η σύμβασή του μετατράπηκε σε ορίστου χρόνου. Ποιο είναι αυτό, πάντα είχε τη φωτογραφία του Σίμου από πάνω, που αφού ταχτοποιήθηκε, Σε εισαγωγικά, η προπόθεση να είναι εργαζόμενο αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ. Να το διάβασα καλά, ναι. Ποιο είναι αυτό, ναι, που αφού τακτοποιήθηκε, η προπόθεση να είναι εργαζόμενο αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ, κατόπιν επιλέχθηκε εντελώ αξιοκρατικά να είναι αυτό που πήγε για μετεκπαίδευση στην Αμερική. Γιατί έπρεπε για να πάει κάποιο στην Αμερική, δικό μου αυτό, να έχει τακτοποιηθεί, να μην είναι συμβασιούχο, να έχει μονιμοποιηθεί. Έγινε μετάβαση άλλη μία νύχτα και πήρε μετά πήγε 4 χρόνια, νομίζω, στην. Όχι, μπορεί να είναι και λιγότερα. Α, ναι, τέσσερα χρόνια, ναι, στην Αμερική. Συνεχίζει το κουίζι του Νίκο. Ποιο είναι αυτό που ενώ βρισκόταν στην Αμερική για τέσσερα ολόκληρα χρόνια και μετεκπαιδευόταν, η ΕΡΤ πλήρωνε κανονικότατα επί τετραετία το μισθό του. Και ποιο είναι αυτό που ενώ η ΕΡΤ τον πλήρωνε επί τέσσερα χρόνια το μισθό του για να μετεκπαιδεύεται στην Αμερική, όταν επέστρεψε, μετεκπαιδευόμενο πια, με τα λεφτά της Air, τη ΕΡΤ, μετακόμισε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Λέω εγώ στον μπράβο τη Ρούλα, τον μπραβίσιμο. Πολύ μεγάλη επιτυχία τη Ρούλα. Ως ήμως και δίκοπληνη απάντηση, σα τη δίνω εγώ, την έχω πει ήδη έτσι και αλλιώ. Εν τω μεταξύ δεν έχει μα βρει μόνο η ΕΡΤΝΕΤ, τα τρία πρώτα κανάλια που τα είχαμε βάλει όλοι και τα είχαμε συνηθίσει, έχει βρει και το ΡΙΚ, έχει μαυρίσει και το ΕΤΣΕΒΕΛ, έχει μαυρίσει και το BBC, έχει μαυρίσει και το κανάλι της Βουλής, όπου σήμερα το πρωί έγινε επίσης μια... Πολύ ενδιαφέρον σε συζήτηση, αλλά δεν είναι τη δεν είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Εδώ είμαστε για να σα καλούμε να πάτε, να πάμε, θα πάμε. Εμεί εκεί είμαστε όλη τη μέρα, Τις μέρες στην ΕΡΤ. Είναι χρέο όλων να βρισκόμαστε εκεί, με κάποιε ώρε. Άλλωστε, είναι μια ατέλειωτη γιορτή. Να δείτε και πολλά πράγματα, είναι διαφορετικό να τα λέμε εμεί και να τα βλέπετε από κοντά. Δεν είναι ότι έχουμε βρει όλα αυτά. Ε, προσφέρθηκε ο 902 από την πρώτη μέρα να πάρει το σήμα τη ΕΡΤ και να το μεταδίδει. Γίνεται, αλλά επειδή ο 902 έχει ανέβει στην DJ μετά από πολλέ περιπέτειε, όποτε κάνει τέτοιου τύπου συνδέσει και αποφασίζει ο 902 να δείξει το πρόγραμμα τη DJ, κόβουν και τον 902. Η DJ η οποία ανοίξει τα ιδιωτικά κανάλια, συμφέροντα, εφοπλιστό εργολάβη, αγνοί άνθρωποι αυτού του τόπου που έχουν προσφέρει πάρα πολλά, κυρίω με τη δουλειά του και δεύτερον με τα κανάλια του. Δημόσια είναι και αυτά γιατί εμεί του έχουμε πληρώσει, όχι με τα 4,8% τη. Του λογαριασμού τη ΔΕΗ, αλλά με άλλου λογαριασμού που δεν πάει ο νου σα, δεν το συνειδητοποιείτε. ή πολλοί από εσά το συνειδητοποιείτε, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Κόβουν λοιπόν και άλλο κανάλι. Οποιοδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι να παρουσιάσει πρόγραμμα τη ΕΡΤ, αμέσω έρχεται το γράμμα του νόμου. Γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχουν διατάξεις δεν μπορεί κάποιο να τι παραβαίνει όταν πρόκειται για εργαζόμενου, για κινητοποίηση εργαζόμενων. Πάμε να ακούσουμε λίγο στην ΕΡΤ. Βλέπω το Βασίλη Λέκα είναι εκεί. Ο Τάσο Παπά, ο Αντώνη Αλαφογιώργος. να ακούσουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Δημητρόπουλο, θέλω να σα ρωτήσω, έχει προσφύγει η σήμερα στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Περιμένουμε μια κρίσιμη, Περιμένουμε μια κρίσιμη απόφαση το απόγευμα. Τι πιθανότητε έχει Ναι, Κύριε Δημητρόπουλε. Κοίταξε, θα μπορεί να πει, Πια περιθώρια έχει το Συμβούλιο τη Επικρατεία να κρίνει επί του χάρτου. Θα σα πω γνώμη μου. Ναι, τη γνώμη σα. Κατά τη γνώμη μου. Όχι, και ουσιαστικά και τυπικά. Υπάρχει δίκαιο από την πλευρά της Και θα πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία να είναι. Δεν, δεν ξέρω ακριβώ το δικόγραφο τι ακριβώ ζητούν συγκεκριμένα. Θα πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία εκτιμώντα τη συνταγματική κατάσταση τη χώρα και του συγκεκριμένου κανόνε θα πρέπει να, να, να συμβάλλει σε αυτό το οποίο είπα πριν που είναι η αποκατάσταση. Τη ομαλή λειτουργία των κανόνων της κοινοβουλευτική δημοκρατίας. Ε, διότι είπαμε και πριν ότι το συζήτημα της ΕΡΤ δεν είναι μόνο θέμα που αφορά την ΕΡΤ, που αφορά την δημοκρατία γενικότερα. Ε, και, αυτή όλη η, και η αντίθεση του κόσμου οφείλεται επίση στο γεγονό ότι ε, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή και έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, θα συμφωνήσω με αυτό το χαρακτηρισμό, διότι αν θέλετε είναι η πρόβα γενεράλε. Αυτή, τη στιγμή, mm -hmm. σε αυτή την την μεγάλη έκταση. Δηλαδή τώρα για πρώτη φορά ε, έρχεται πλέον, ας πούμε, κάτι τέτοιο το οποίο εάν τελικά περάσει έχει ανοίξει ο δρόμος έχει ανοίξει ο δρόμος για παρόμοια φαινόμενα στον. Αλλά το μεγάλο ζήτημα όμως δεν είναι νομικό. Δεν θα κρυθεί στο Συμβούλιο της Υπηγαδίας. Το μεγάλο είναι ζήτημα πολιτικό. θα κρυθεί στο Κοινοβούλιο. Είναι Γι' αυτό πολιτικό. επιτρέψτε μου να πω Ναι, ότι η, η ευθύνη αυτό. των Γιατί κοινοβουλευτικών. Ναι, παίζει. Ναι, παίζει ναι, είναι πολύ παίζει βασικό. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω ότι δεν είναι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Εβαίτε. Αλλά αυτό το οποίο. Ε, κοιτάξτε, το θέμα είναι προηγόντω αυτή τη στιγμή πολιτικό, υπό την έννοια, υπό την έννοια mm. ότι ε, οι κοινοβουλευτικέ δυνάμει οφείλουν αυτή τη στιγμή να συμβάλλουν με, με τη στάση του στην αποκατάσταση τη κοινοβουλευτική ομαλότητα. Θα έλεγα το εξή. Δεν αρκεί να πω. Δεν συμφωνώ. Θα πρέπει οι κοινοβουλευτικέ δυνάμει που στηρίζουν την κυβέρνηση να, πάμε να θέσουν στο το κοινοβούλιο ενώπιον των εθνών. Γίνεται συζήτηση στην ΕΡΔ. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Θα συνδεθούμε και στην πορεία. Νομίζω και αργότερα θα το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι. Απεργία και ελληνοφρένια σήμερα. Ούτε λαό έχουμε. Βέβαια, καταγράφει μέσω αποστόλη για να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Στο 21200, ξεχάσαμε να το πούμε από την αρχή. 21200, 8200. Παίρνετε, λέτε ό,τι θέλετε. Μέλη, στέλνετε στη διεύθυνση του, του ο και όποιο θέλει SMS, πάρα πολύ έχετε στείλει άλλωστε. Real καινοτόμο μήνυμά σα, αποστολή του 54%. Διακρίνω έναν εκνευρισμό στου αγαπημένου πάρα πολύ συνυπεύθυνου και συνένοχου ψηφοφόρου. Ψηφοφόρου όμω, όχι πια. Δεν μιλάμε για το Σαμαρά, τελειώσαμε με όλα αυτά. Τον Κουβέλ, καταγέλαστη του έχει κρίνει ιστορία. Τελειωμένη, κατά τη δική μου άποψη, στη χωματερή τη ιστορία. Σε πολύ ωραία θέση όμω. Στο λόφο των σκουπιδιών, όχι οπουδήποτε. Και αυτό για το κακό που έχουν προκαλέσει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό πατάει η δική μου άποψη στο άρθρο 120 του Συντάγματο. Το οποίο δεν το θυμούνται οι ίδιοι, το έχουν κουρελιάσει, το έχουν ξεσχύσει και το έχουν βάλει στην κορυφή επίση του λόφου αυτού των σκουπιδιών. Στοιχειοδό, άμα ασχοληθείτε, θα έχετε καταλάβει ότι ένα-ένα τα άρθρα τα καταπατούν. Αυτά τα πολύ βασικά: δικαίωμα δουλειά, δικαίωμα υγεία, δικαίωμα παιδεία. Αυτά έχουν τελειώσει έτσι κι αλλιώ και πριν την κρίση. Με την κρίση τελειώσανε. Δικαίωμα συνάθρηση, ελευθερία λόγου. Μέσα εδώ μπαίνουν και οι προληπτικέ συλλήψει που κάνουν κατά καιρού, αλλά και όλα αυτά τα τελευταία με τις πράξει νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί, αν καταλάβατε προχθέ, πάντα προ του ψηφοφόρου τη τρικοματική, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να έχει κάποιου λόγου για να εφαρμοστεί. Δημόσια υγεία, κατακλυσμοί, σεισμοί. Τέτοια δεν είχαμε από ό,τι έχουμε καταλάβει. Είχαν βέβαια στην Ευρώπη, είχαν στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα δεν είχαμε. Πέρασε αυτό. Χωρί να το έχουν υπογράψει οι τέσσερι υπουργοί τη κυβέρνηση, οι οποίοι είναι τη Δημάρχη του Βενιζέλου Αυτό για το Σαμάρα δεν ήταν θέμα. Ε, παρά τι όποιε διατάξει του συντάγματο, το κουρέλιασε για άλλη μια φορά, το πέταξε στα μούτρα όλων, τη Δημοκρατία, έτσι όπως την αποκαλούμε και την αποκαλείτε εσεί κυρίω. Το πέρασε, πήγε, πάει στη Βουλή. Λένε τώρα ότι δεν το ψηφίζουν. Ε, βγήκε νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο Ανδρέας Παπαδόπουλο τη Δημάρχη. Εμεί δεν θα το ψηφίσουμε αυτό. Το ρωτάνε, θα πέσει κυβέρνηση και επανέλαβε, εμεί δεν το ψηφίζουμε, δεν περνάει ω νόμο. Παρ' όλα αυτά όμω προχωράει ο Στουρνάρα, ο Σαμαρά κανονικά να εφαρμόσουν παρά την μη δεδηλωμένη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουν κανονικά με τη σύμπραξη, συνενοχή του δύστυχου, του κλιτήρα. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Ήταν δανειστή, αλλά έγινε και κλητήρα. Είναι πολύ σημαντικό να. έγινε αυτή, αυτή την ωραία μετάβαση ο κύριος Παπαπούλια από δανειστή Ανδρέα Παπανδρέου με πολύ θολέ δοσοληψίε οικονομικέ για να φτιαχτεί η Έγινε πρόεδρο Δημοκρατία, Σοφί Επιλογικό στα καραμαλί και αμέσως μετά κλητήρα κοινοποίησης απολύσεων, 2.500 απολύσεων με τη μία. Τι έχουμε τώρα, α, τι έχουμε, η Χρυσή Αυγή έχετε καταλάβει ότι στήριξε τόσα μαρά αυτή του την προσπάθεια ε, και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, πέρασε τα ψηλά, αν δεν το έχετε μάθει δείτε την ανακοίνωση της χρυσή αυγή για, δικ, για δικούς της λόγους, ε, βρήκε όμως την ευκαιρία να δείξει Βεβαίω, υπήρχε και το μαύρο, δεν μπορούσε να αντιταχθεί, αντισταθεί σε αυτό το χρώμα. Τη πάει πάρα πολύ. Έβαλε μαύρο Σαμαρά και όλοι μαζί συνεργαζόμενοι στην ΕΡΤ να μην τον αφήσουμε να βάλει και στη ζωή μα. Αρκετό μέχρι στιγμή. Ξανακαλούμε, το κάνουμε όπω μπορούμε. Είμαστε και εκεί, αλλά δεν μα ακούτε από εκεί. Να πηγαίνετε στην ΕΡΤ έχει αξία, έχει σημασία για τη δική σα ψυχική ισορροπία καταρχήν και για την σηματοδότηση ενό γεγονότο. Πρέπει να φανεί, να αποδειχθεί ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, είστε πάρα πολύ αυτοί που λέτε ότι δεν πάει άλλο, εφαρμόστε το στην πράξη, ανεβείτε και ειδικά το Σαββατοκύριακο, είναι ωραία, έχει ένα ωραίο προάβλιο χώρο, με δέντρα, μπορεί να κάνετε και πικνίκ, από πάνω έχει τραγούδια, φοβερά τραγούδια, η Ανκαρδία προχτές ήταν εκεί, μας ξεσήκωσαν. κρατής μήνυμα, υπάρχει λέει τρομερότερο πιτάδικο, δεν λέω που, το περιγράφει που, δεν λέω που, εκεί στην ευρύτερη περιοχή αλλά άλλο ένα κίνητρο για να πάει κάποιος στην ΕΡΤ, αρκεί να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Ο Γιάννης από τη Δροσιά στέλνει αυτό το μήνυμα και έχουμε και κάποια άλλα, πολλά βέβαια μηνύματα, αρκετά έχετε στείλει εκνευρισμό διακρίνα, το ξαναλέω έρχονται και εκλογέ. είναι θέματα όλα αυτά Ο πρωθυπουργό τη χώρα δίνει μάχη πάρα πολύ σοβαρή για το καλό τη χώρα με πολύ απτά αποτελέσματα. Το βλέπουμε όλοι. Σε όποιον τομέα. Οικονομικά, μεγάλη επιτυχία με την ε, αποκρατικοποίηση. Θα τρώγει και τα σίδερα, μείναν και τα σίδερα, μείναν όλα. Έφυγε και η Γκάζπρομ και καπάκι ήρθε και η ΕΡΤ. Μπα και ξεχαστούμε κτλ. .κ .κ. Από τη Μεσογείο στη Χαλκιδική, λέει ο Δηλουτοβίκο, αυτή η πολιτική θα τσακιστεί ή ανατραπεί. Διαλέγεται και παίρνετε. Ήθελε να βάλει κάτι με κερατέα γιατί από κοίνα, αλλά δεν του βγαίνει σε ρήμα, οπότε. Πολύ έχει στενοχωρηθεί από τη Μεσογείο στη Χαλκιδική. Αυτή η πολιτική θα τσακιστεί, ανατραπεί. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το δρομολόγιο και αυτή η απόσταση. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Λέμε όλοι, θα θέλαμε, αλλά καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε και βλέπουμε και τι διαθέσει του υπερήφανου ελληνικού λαού, γιατί χωρί αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώ ή ευτυχώ, αναγκαία προπόθεση είναι να θέλει και ο λαό να κάνει κάποια πράγματα. Όχι απλά να πάει στην ΕΡΤ σήμερα ή κάπου αλλού αύριο. Ούτε βέβαια τη μέρα των εκλογών όποτε και αν αυτέ γίνουν κατά καλό καιρό mm. ή προ το φθινόπορο. Είναι λίγο πιο σύνθετο, χρειάζεται περισσότερα, τρία χρόνια δεν ήταν αρκετά για να το πάρουμε απόφαση. Φαντάζομαι θα περιμένουμε και άλλα. Υπάρχουν και εξελίξεις από την Τουρκία, ο Ερντογάν έχει κάνει πίσω, δεν σα λέω τίποτα άλλο γιατί δεν είναι τις παρούσεις. Έκανε πίσω στα αιτήματα των διαδηλωτών με κάποια έννοια, είπε δεν θα κοπούν δέντρα. Ζήτησε να γίνουν έρευνε για την αστυνομία. Υπάρχει κέρδο όταν θέλουν με αποφασιστικό τρόπο να κινητοποιηθούν κάποιοι. Υπάρχει κέρδο, έστω και μικρό, ανάλογα ότι βάζει κάθε κατηγορία πληθυσμού, ω πάρα πολύ σοβαρό. Η ΕΡΤ είναι το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο η ΕΡΤ. Δεν είναι, γίνονται όλα αυτά για του 2.565, παρότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Με τη μία να υπογράφει κάποιο και να νιώθει ήσυχο και να συνεχίζει τη ζωή του και όλα αυτά που λέει στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού, είναι θέμα. Προχθέ μα κόψαν το μισθό, μα κόψαν τη σύνταξη, κόψανε όλα αυτά που κόψανε, παίρνουν δημόσιου οργανισμού, αυτά χθε, προσπαθούν να πάρουν δημόσιου οργανισμού και πηγέ πλουτοπαραγωγικέ, σήμερα κόβουν την ΕΡΤ, το Σεπτέμβρη θα απολυθούν γύρω σύμφωνα με τι πληροφορίε 10.000 καθηγητέ, γιατί πέρασε αυτό έτσι όπω πέρασε κτλ, κτλ. Θα ακολουθήσουν τα σπίτια. Να το ξέρετε, να είστε σίγουροι. Έχει γίνει και αλλού. Δεν θα είναι εξαίρεση η Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και το συζητάνε. Οπότε, για να έχει μπει στην ημέρη σε διάταξη, θα γίνει και αυτό. Είμαστε στη φάση προετοιμασία του κόσμου για να ξέρουν τι ακριβώ θα συμβεί και, σε, και με αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν και οι μύθοι που είναι πολύ ωραία και μου αρέσουν, γιατί εδώ του αναπαράγεται με φανατισμό ότι εμεί πληρώνουμε την ΕΡΤ και δεν θέλουμε κτλ. Το είπαμε και πριν. Περισσότερα δίνεται για τα ιδιωτικά κανάλια. Περισσότερα δίνετε και να θησαυρίζουν κάποιοι. Ε, δεν το συνειδητοποιείτε. Συνεχίστε να νομίζετε να βλέπετε αυτό που σα πλασάρει ο οποιοδήποτε. Να βλέπετε το μεγάλο κτίριο τη ΕΡΤ και να μην μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται από πίσω. Δεν πρόκειται να σα ανοίξουμε το κεφάλι, να σα το βάλουμε με το ζόρι. Άλλωστε, χρειάζονται όλοι σε μια κοινωνία. Ένα άλλο μύθο που λανσάρετε, το είπε και ο Πρωθυπουργό και ο κ. Κεδίκογλου, ο Σίμο, είναι ότι όλα αυτό γίνεται για το καλό τη ενημέρωση. Α γελάσουμε όλοι μαζί και τη υγεία του δημόσιου τομέα γιατί είναι προάγγελος του τι ακριβώς θα συμβεί και με τους άλλους δημόσιου οργανισμούς που είναι πάρα πολλοί. Αυτό είναι αστείο διότι δεν υπάρχει περίπτωση μια χώρα που βρίσκεται σε τέτοια κρίση να μπορεί να διαρθρώσει και να αναδιοργανώσει οτιδήποτε. Τα κάνει όλα για οικονομικούς και μόνο λόγους χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς κανένα κριτήριο. Μαχαίρι το κόβει και τελειώνει οτιδήποτε είναι να τελειώσει. Να πάμε να ακούσουμε πάλι λίγο ΕΡΤ, τι κάνουν αυτή τη στιγμή, τι βγάζουν οι συνάδελφοι από εκεί. Η πειρατική ΕΡΤ, έχουμε φτάσει στην εποχή που η ΕΡΤ, η Δημόσια Τηλεόραση της Ελλάδας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλους, να είναι πειρατική, να λειτουργεί με πειρατικό τρόπο, εδώ, τρόπο αλλά πολύ καλά οργανωμένο γιατί υπάρχει περιφρούρηση, επειδή μπαίνει πολλοί κόσμος, ζητούνται ταυτότητες, τα ελέγχουν όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν ό,τι μπορούν και βγάζουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι ιδιαίτερο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές και βλέπουμε επιτέλους δημοσιογράφους στην ΕΡΤ που τους ξέραμε στιβαρούς και βλωσσύρους να χαμογελάνε, να κάνουν χιούμορ παρά τη δύσκολη κατάσταση, περισσότερο από αυτούς δεν θα ξαναβρούν δουλειά εκεί, να κάνουν χιούμορ και να γελάνε. Χθες, έχει να κάνει όμως με τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει από χθε μια θυμολογία και υπάρχει μάλιστα και ένα δημοσίευμα στο γερμανικό τύπο αν δεν κάνω λάθος, ότι ήδη έχει καταστρωθεί ένα σχέδιο που αφορά σταδιακά την κατάργηση όλων των δημοσίων ε, ραδιοτηλεοπτικών μέσων της Ευρώπης. Γνωρίζει κάτι τέτοιο, συμβαίνει κάτι τέτοιο ah. και ότι το ξεκίνημα η αρχή έγινε από την ΕΡΤ, έγινε oh, Έγινε από την δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ελλάδας και θα ακολουθήσουν και άλλες εθνικές ραδιοτηλεόρασεις. Πέσαμε σε ξένο καλεσμένο γιατί έχει γίνει, μην χάσουμε τώρα το χρόνο με τις μεταφράσεις, θα πέσουμε σε καλύτερο κομμάτι γιατί έχει γίνει η ΕΡΤ τόπο συγκέντρωση, ξένων καναλιών, μπαίνουν οι συνάδελφοι. Είναι εδώ και ο πρόεδρο τη CBU, ο οποίο είπε τα καλύτερα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ξεφύλλα από αυτό, διότι σε ένα στούντιο τη ήταν σε αίθουσα συνεντεύξεων, έκατσε ο άνθρωπο εκεί σε ένα τραπέζι να δώσει τη συνέντευξη του πριν μία ώρα. Και σε ένα πάγκο απέναντι σε κάτι σκαλάκι εκεί του στούντιο, ήταν δημοσιογράφοι, ανάκατοι. Ήρθε πρόεδρο οργανισμού διεθνού και ήταν σε ημιπολεμικέ καταστάσει. Το απολάμβανε βέβαια, αλλά όμω η εικόνα που έβγαινε προ τα έξω ήταν εκεί το CNN, έκανε ερωτήσει, ήταν ξένα κανάλια κανονικά και με το νόμο όπω προβλέπεται σε τέτοιε περιπτώσει. Και νομίζω ο κύριο Τουρνάρα το είπε, γιατί η κομμωδία δεν έχει όριο. Είπε ότι θα έχουν κυρώσει όποια κανάλια μεταδίδουν την ΕΡΤ. Εννοούσε τα ντόπια, αλλά προφανώ θα έχει και η BU κυρώσει, ο ευρωπαϊκό οργανισμό, γιατί μονίμω το site της έχει τα όσα γίνονται στην ΕΡΤ. Προφανώ θα έχουν και αυτοί κυρώσει. Δεν τα πάνε καλά οι Ευρωπαίοι και δεν θα τα πάνε καλά οι Ευρωπαίοι από αυτή την κυβέρνηση. Θυμόμαστε το Δένδια, τη λέμε μεσημεριάτικα, τι είχε κάνει στο Guardian. Και τι είχε απειλήσει, τα είδες κούρα ο Guardian και τα γύρισε. Τώρα η EBU θα περάσει πολύ άσχημες στιγμές από τον Στουρνάρα. Έχουμε λίγες διαφημίσεις ακόμα να τις βάλουμε και εδώ είμαστε. Ο μήνας έχει 14. Σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν, σε ένα μήνα μπορούμε να έχουμε εκλογές. Ακριβώς τέτοια μέρα θα κληθούμε πάλι, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλίμονο. Βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάλι και να το πασάρει στον άλλον, με πάνε γνωστή φιλοπατριωτική. Διάθεση που του διακατέχει όλου αυτού που έχουν καταφέρει όλα αυτά τα περίφημα που έχουν καταφέρει σε αυτόν τον τόπο, σε αγαστή συνεργασία βεβαίω με την Ευρώπη, με του μεγάλου διεθνεί οργανισμού και όλα τα υπόλοιπα. Ε, σε ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν όλα αυτά. Στην Ευρώπη του 2012, στην Ενωμένη Ευρώπη πέφτουν τα μαύρα, ταράχτηκαν και οι Ευρωπαίοι δεν το περίμεναν να γίνει τόσο νωρί. Βεβαίω, οι Ευρωπαίοι πριν δύο μήνε είχαν κόψει καταθέσει. Από κυπριακέ τράπεζε και όπω ξέρετε, έχει μπει πια στην ημερή σε διάταξη. Και αυτό θα συμβαίνει όταν και όποτε δεν τα πάνε καλά οι χώρε. Η Ευρώπη δηλαδή συνηθίζει με πολύ γρήγορου ρυθμού, παρά τι ταραχές και τι δηλώσει που αναφερθήκαμε και εμεί στην αρχή, σε αυτέ, είτε την η ή την είναι Γαλλίδα Υπουργό ή, ή οποιοδήποτε άλλο, συνηθίζει πολύ γρήγορα σε καταστάσει που υποτίθεται είχαν ξεχαστεί, τουλάχιστον σε αυτήν την Ήπειρο. Ακούσουμε λίγο την Όπουλο, τώρα που τελειώνουμε εμεί και που ετοιμάζεστε να φάτε. Επειδή η ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό έχει βρεθεί στο στόχαστρο Ακούστε, όταν κάποτε και ο Παπανδρέου και ο Μόσχαλος και όλοι οι άλλοι Θα είναι μια κακή ανάμνηση Η ΕΡΤ θα υπάρχει Και οι εργαζόμενοι θα υπάρχουν και θα είναι εδώ Και θα δώσουμε αγώνα για αυτούς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ Διότι στους καιρού που ζούμε Η δημόσια τηλεόραση Με την ελεύθερη φωνή της Παρά τα οποία προβλήματα μπορεί να υπάρχουν Είναι πράγματι πολύτιμα Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν Την δημόσια τηλεόραση Και Βασί. το λέω και στους τεχνικούς που είναι από πίσω Σε λίγο καιρό ο Μόσχαλος και ο Παπανδρέου Θα είναι μια κακιά ανάμνηση Εσείς θα είστε εδώ Πολύ θα είναι κακιά ανάμνηση Σε λίγο καιρό φαντάζουμε όσοι τον ψηφίζετε Στη Β' Αθήνας, καταρχήν, τη του τη συγκρότησή του και το ότι έλεγε πριν ένα μήνα, το εφαρμόζει και το λέει και τώρα κανονικά. Αυτά τα ωραία, αρκετά με τα ψυχογραφήματα και τις επιλογές και πώς, και τα κριτήρια που μπορεί να έχει κάποιος. Κλείνουμε εδώ την απεργιακή ελληνοφρένεια. Συνεχίζεται ο Real, συνεχίζει το απεργιακό πρόγραμμα με έκτακτε συνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πηγαίνετε στην ΕΡΤ, ελάτε στην ΕΡΤ. Ε, αξίζει τον κόπο, είναι ωραία εμπειρία, το έχετε εσεί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε άμεσα ή περισσότεροι το καταλαβαίνετε. Το έχουν ανάγκη αυτοί που είναι εκεί. Το έχουμε ανάγκη όλοι γιατί όλοι είμαστε εκεί. Γεια σας.